Συγγνώμη, ποιο είναι ο τεχνικός εδώ, καλά, Ένα Ένας τεχνικός, έβγαλε κάτι χωρίευδο. εδώ ήταν. Τι έκανα, πάλι πει. Εγώ το έκανα το λάθος, εδώ είμαι.